Κεφάλαιον Ι, 1, 16, οι 1. Μετά ταύτα δε εξέλεξε και ανεγνώρισε δημοσία ο κύριο και άλλου Εβδομήκοντα μαθητά, και αναδύο μαζί απέστειλεν αυτού πρωτύτερα από τον εαυτό του, ει κάθε πόλην και μέρο όπου επρόκειτο να έλθει και αυτό. 2. Έλεγε λοιπόν ει αυτού, Τα μενόρημα διαθερισμών στάχια είναι πολλά. Οι διεργάτε που θα τα θερήσουν είναι λίγοι. Πολλοί δηλαδή είναι οι ευδιάθετοι να δεχθούν το Ευαγγέλιο και να σωθούν. Ολίγοι όμως είναι οι πνευματικοί εργάτε που θα υπηρετήσουν στο πνευματικόν αυτοέργον. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Θεόν που είναι κύριος και ιδιοκτήτης της ορίμου μου θερισμό σποράς να βγάλει και αποστείλει εργάταση των θερισμό του. 3. Προς εκτέλεση του Θείου αυτού έργου Πηγαίνατε κι εσείς τώρα και εκτελέσατε το με και καρτερία. Εδώ εγώ, σας αποστέλω σαν αρνιά η εν μέσω αιμοβόρων λύκων προς τους οποίους ομοιάζουν οι εχθροί του Ευαγγελίου οι κυριευμένοι από τα άγρια πάθη της κακίας. 4. Μη βαστάτε που γκύουν διαχρήματα, ούτε σάκων ταξιδιωτικών διατροφάς, ούτε υποδήματα να βαστάτε, αλλά να αρκείστε αυτά που φορείτε. Και μη σταματάτε στον δρόμο σας, για να χάσετε καιρών με κάποιον που συναντήσατε. 5. Εις όποιο δε σπίτι εμβαίνετε, πρώτον να λέγετε, ας έλθει ειρήνη σε όλους όσοι κατοικούν στο σπίτι αυτό. 6. Κι αν μεν υπάρχει στο σπίτι αυτό άνθρωπος ειρηνικό, ώστε να είναι άξιος της ευχής σας αυτής, θα μείνει μέσα του και θα επαναπαυθεί σε αυτόν η ειρήνη την οποία του ευχήθητε. Ιδάλω, η ειρήνη σα θα επιστρέψει πάλιν εσά και θα απολαύσετε εσεί την ευχή τη ειρήνη. 7. Ει αυτήν την οικία που εμβήκατε, μένετε. Και εκεί τρώγετε και πίνετε εκείνα που σα παρέχουν αυτοί. Α αναλαμβάνουν αυτοί τα έξοδα τη συντηρήσεώ σα. Διότι είστε εργάτε που εργάζεστε για την πνευματική ωφέλεια των ανθρώπων, και ο εργάτης είναι δίκαιο να λαμβάνει των μισθών τη εργασία του. Δίκαιον λοιπόν είναι και εσεί να συντηρήσετε από εκείνου για την τη πνευματική ωφέλεια των οποίων κοπιάζετε. Και μην πηγαίνετε από ένα σπίτι σε άλλο σπίτι, αλλάζοντα διαμονή. 8. Και σε οποιαδήποτε πόλη νεμβαίνετε και σα δέχονται οι κάτοικοί τη, τρώγετε εκείνα τα οποία σα παραθέτουν χωρί να ζητείτε περισσότερων ή διάφορων όντι. 9. Και θεραπεύετε του αρρώστου που υπάρχουν στην πόλη αυτή, και λέγεται σε αυτού. Επλησίασε και με το λίγον έρχεται εσάς η πνευματική βασιλεία του Θεού η οποία δια του Μεσίου ιδρυωμένης εκκλησίας θα καλεί και θα ελκύει τους ανθρώπους εις ουρανίαν ζωήν. Ετοιμαστείτε διαναδεχθείτε να αυτήν. Δέκα Ισσιανδήποτε δε πόλην εμβαίνετε και δεν σας δέχονται οι κάτοικοι αφού βγείτε σας πλατείας τη, είπατε δημοσία ώστε να σας ακούσουν όλοι. 11 και την σκόνη που εκόλλησεν στα πόδια μας από το χώμα της πόλεως σα τη και την αφήνομεν για σας. Δεν θέλομεν τίποτε ειδικό σας να μείνει επάνω μας, Ούτε σχέση την άνα μαζί σας. Να εξέβρετε όμως αυτό, Ότι η Βασιλεία του Θεού υπλησίασε και είναι κοντά σας, Αλήμονον δέει σε οι οποίοι δεν τη δέχονται. 12. Σα βεβαιώ δε ότι κατά την ημέραν εκείνη τη κρίσεως θα επιβληθεί στα Σόδωμα περισσότερον υποφερτή τιμωρία παρά στην πόλη εκείνη η οποία δεν εδέχθη του απεσταλμένου μου. 13. Αλλήμον ησέ, χωραζίν. Αλλήμον ησέ, βυθισταϊδά. Διότι, εάν είσαι φημισμένα για την κακία του υδρολατρικά πόλη Τύρων και Σιδώνα είχαν γίνει τα θαύματα που έγιναν εσά, Προπολού οι κατοικοί θα άφηναν κάθε άλλο έργο και καθισμένοι κατά εν συντριβή και φέρονται τα σύμβολα και εμβλήματα του πένθους, δηλαδή σάκων αντιενδύματος και στάκτην επί της κεφαλής των, θα είχαν μετανοήσει. 14. Αλλά στους κατοίκους της Στήρου και της Σιδόνος θα επιβληθεί ελαφροτέρα τιμωρία κατά την ημέρα της κρίσεως παρά εσά 15 και εσύ καπερναού, που έγινες κατοικία του ενανθρωπιστος Κυρίου και δι' αυτό υψώθεις δοξασμένη μέχρι του ουρανού, θα καταβιβαστείς εντροπιασμένη μέχρι του άδου. Τα αυτά δεν θα πάθουν και εκείνοι που δεν θα δεχθούν και το ειδικό σας κήρημα. 16. Διότι εκείνο που ακούει σας και υπακούει σας, ακούει και υπακούει Και εκεινο που παρακούει εις σας, παρακούει εις εμέ. Και Παρακούει τον Θεό που με έστειλεν στον κόσμο. Πάσα λοιπόν παρακοή και πάσα ύβρι που θα γίνει από του ανθρώπου εσά, είναι ω να γίνεται ει αυτόν τον ουρανή Θεό.